Καλησπέρα στου εκδοτέ του Newcast Είμαστε ξανά μαζί με τη νέα χρονιά για το 44ο επεισόδιο του Newscast. Είμαι ο Άγγελο, μαζί μα είναι και επίση ο Χρήστο και ο Απόστολος Πείτε ένα γεια. Γεια. Yeah. Yeah. Το ενδιαφέρον με το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι ότι τελικά δεν καταφέρουμε να είμαστε όλοι μαζί σε ένα σπίτι και έτσι είναι ο καθένα του δικό του και χορηγούμε μέσω Skype. Χρήστο, πέσουμε στο τσιμπήλι σου. Μα χώρισε η μοίρα? Μα χωρί η μοίρα. Μα χωρίστηκε καλό ε, μοίρα. Ε, τα θα... καταφέραμε όμως, ε. Τα καταφέραμε ε. καταφέρα, ναι, λίγο... Λίγο επισημένες προχρεώσεις, λίγο το ένα, λίγο το άλλο... Δεν τα καταφέρα, Αλλά μόνο. η τεχνολογία βοήθησε. Η τεχνολογία βοήθαει πάντα. Έτσι. Ε, ε, τι θα να πω. Ναι. Τι, πάντως είναι, από ό,τι είδα, πολύ ωραία στην Καλκητική το χειμώνα, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε παραομοι Μπα, μόνο καλοκαίρι έχω πάνει. Έχει γλυκό κρύο, δηλαδή δεν έχει τόσο πολύ λίγαση ώστε να ξεπαγιάζει να κάνεις, απλά χρειώσεις και χαίρεσαι. Και είναι ωραία, ας το πούμε. Λίγος κόσμος, γύρω αυτοκίνητα. Λίγα τα πάντα Κάτσε, πού ήσουν, ήσουν σε παραθαλάσσια, περιοχή ή προς Ήταν η παραθαλάσσια, εγώ εξήνε... είναι <στονίτως> κοντά στον Άγιο Νικόλος, στο δεύτερο πόδι, μετά την Νικήτη. Αυτό είναι προς τα μέσα σχ είναι συναρχή, έχει ψόμετρο? Το Όχι, αυτό ήταν να υπάρχει θαλάσσιο, δεν έχει ψόμετρο. Γενικά όπου έχει ψόμετρο, πολύ είχε και χιόνια. Δηλαδή, έβλεπε μακριά, δεν χιόνιζε και η στιγμή. έβλεπε ότι οι των βουνών Παυλαλόφων ήταν χιονισμένοι. Α, ah, πολύ ωραία. Ωραία. Να το ωραία πράγματα, ας πούμε το δοκιμάστε. Πώ περάσατε την πρώτη χρονιά και τα Χριστούγεννα? Εγώ πολύ ωραία. Ε, λίγο πιο πολύ στο σπίτι, οικογενειακά και μετά έξω με φίλους, Εντάξει, ωραία ήταν. Απλό σπίτι. Ε. Ε, ναι, ναι. Απλό εσύ, Εγώ τα πέρασα, τα πήγαινα. Ωραία. Και εγώ οικογενειακά πάνω κάτω. Έτσι, λίγο έξοδο, λίγο. Ξεκούρασε πιο πολύ, γιατί. Είχε παίρθει η αρκήτη κούραση από, το... από την προηγούμενη περίοδο Αλλά μπορώ να πω ότι το ευχαριστήθηκα που ξεκούρασε και ύπλο και, και έξοδο mm. Χρήστο Εγώ έκανα πάρτι Εγώ έκανα πάρτι Εγώ Αφού είσαι και εσύ Ως αυτό Εγώ και... Εντάξει ρε, μέσα στο, στο κλίμα των γιορτών τέλος πάντως ε, καλά πήγε το πάρτι, μια χαρά. εσύ να μου πείτε βέβαια που είχατε έρθει τέστη... τι εμπειρίε σα και αν σα άρεσε και τι δεν σα άρεσε. Τα φαγητά ήταν καλά έτσι. Τα φαγητά ήταν υπέρυκτη η πίτσα. Εμένα ε... δεν μου άρεσε που δεν είχε χωρέφτριε. Ε, Ουκρανία δεν μπορούσε να πει λαφέ εσύ δεν είναι. Οποιοδήποτε βαλκανική καταγωγή δεν έχω προβλήματα. Ναι, ε, σε κάποιον παρέγγειλε χωρέφτριε αλλά δεν έφερε. Για δώρο, έτσι, αλλά. Τσιγκου, Τσιγκουνέστηκε, μάλλον. Ε. Αυτά γίνονται με την οικονομική κρίση, τι περίμενε. Ε, τίποτα παραπάνω. <laughs> λοιπόν, να πω τώρα. Καλά, κα... ήταν, για μας, τι θα πούμε σήμερα. Ε, λοιπόν. Σήμερα με το πλάνο εδώ που έχω μπροστά μου. Το σήμερα περιλαμβάνει διάφορα ενδιαφέροντα θα έλεγα, θέματα. Ε, σαν κεντρικό θέμα για συζήτηση, θα έχουμε το sequel. Μπορούμε να πούμε του προηγούμενου κεντρικού θέματο που ήταν Χριστούγεννα στον κόσμο και θα πούμε κάποια πράγματα για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα, κάποια ήθη, έθιμα που, μας, που βρήκαμε και μας αρέσουν, συνταγές και όλα αυτά. Ε, θα έχουμε το άρθρο, μάλλον το θέμα. Η οποία δεν κάνω λάθο, με... το είχαμε και πέρσι. Έτσι, σχετικά με το τι θα γίνει το 2009. Ναι, ναι, ναι. Γρήγορα, σε απλέ προτάσεις τι πρέπει να περιμένουμε για κάθε μήνα του έτου, ποια θα είναι τα highlights. Από τεχνική απόψεω, τεχνολογική απόψεω μάλλον, έχουμε δύο reviews. Το ένα έχει να κάνει με το NetBook Asus PC το οποίο πρόσφατα αγόρασα και θα το κάνω εγώ το review αυτό καθώς και τι εμπειρίες του Άγγελου από την uh, νέα σύνδεση ABSF.com που έχει εγκαταστήσει και να μας πει κατά πόσο του φαίνεται καλή, κατά πόσο είναι καλύτερο βιβλιογούμενο που είχε, πιο γρήγορη και οικονομική οτιδήποτε θα περάσουμε μετά στο κλασικό τομέα της σκέδασης όπου θα προτείνουμε για τις επόμενες δύο εβδομάδες εμ, διεξόδους ε, ψυχαγωγίας, ε, αλλά και πιο σοβαρά θέματα. Και θα τελειώσουμε με, τον κλασικό, με το κλασικό outro Παύλα Επίλογο, που λέμε διάφορες ηλικιότητες για να κρατήσουμε το κοινό σε αγωνία μέχρι το τέλος. Ωέα, oh yeah. yeah. Ναι, να πάρω λίγο το λόγο. Να πω ότι στις προτάσεις ε, θα αναφέρουμε και ένα παιχνίδι που αναμένεται να βγεις ε, στις κοσόλες και στα φολογιστές. Ένα παιχνίδι σταθμού για πολλούς. Ε, περισσότερα σε λίγο, έτσι. Ναι. Πάρνω να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ε, ναι, σιγά σιγά. Ε, λοιπόν, α περάσουμε να δούμε τι θα συμβεί κατά το έτο, κατά το σωτήριο έτο 2009. Α, το ίδιο είχαμε κάνει και πέρσι, όσοι θυμούνται, τα περισσότερα που είχαμε αναφέρει ήταν ότι είχαν γίνει εν τέλει. Οπότε, ε, παρατήρηση και θα το πούμε για φέτο. Αρχικά, το έτο 2009 θα είναι μεταξύ άλλων το έτο ε, τη αστρονομία, το έτο των φυσικών εινών, τη ειρήνευση και του βοδιού σύμφωνα με το Ινέσκο κοροσκόπιο. Από που ξέρεις που κοινήσει, κοροσκόπιο, πόσα ζώα υπάρχουνε. Δεν νομίζεις ότι ξέρεις κοροσκόπιο. Εντάξει, το παραβλέπουμε τότε. Ξέρω, έχει ποιο κόρτες. Ε, έχει ποιο κάνει. Δηλαδή πλάι και... έχω το έτος του βοδιού πότε θα ξαναέρθει, αυτό. Δεν θα ξαναέρθει. Ποτέ. Ναι, το έρχεται δε δε... είναι 12 τα ζώα. Δεν μπορεί να έχουν τόσο πολλά ζώα για κάθε χρόνο και να είναι μοναδικά αυτά. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Έχω την αίσθηση ότι όλα τα, τα ζώα δε σε όλα τα οροσκόπια είναι 12 πάντα. Μπορεί. Ή τέλο πάντων χαρακτήρε. Λοιπόν. χαρακτήρες. Και το 2008 που έφυγε ας θυμηθούμε ότι ήταν το έτος της εξυγείας και το έτος της πατάτας. Ά, λοιπόν, να πώς τα λέγε, τι θα γίνει τον Ιανουάριο. Λοιπόν, τον Ιανουάριο θα έχουμε τα εξή γεγονότα. Την 1η ε, Ιανουαρίου που μας πέρασε. Η Ιαπωνία, το Μεξικό, η Τουρκία και η Ουγγάντα ανέλαβαν τι θέσει του στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ. Η Δημοκρατία τη Τσεχία αναλαμβάνει την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σλοβακία υιοθετεί το Ευρώ. Στη Νορβηγία νομιμοποιείται ο γάμο μεταξύ ομοφυλόφιλων. Πάρα <σχελίδι> πολύ <σχελίδι> Η Δίλνα, πρωτεύουσα τη Λιθουανία, ε, γίνεται η πολιτιστική πρωτεύουσα τη Ευρώπη για το 2009. Στι 20 Ιανουαρίου αναλαμβάνει την Προεδρία τη Αμερική ο Στι 26 Ιανουαρίου θα έχουμε ε, δακτυλιοειδής έκλειψη ηλίου, χωρίς να είμαι σίγουρος τι είναι αυτό. Από τις 26 Ιανουαρίου θα είναι παράνομη η κατοχή σκληρής πορνογραφίας στη Μεγάλη Βρετανία. Όλοι οι υπόλοιποι όμως μπορούμε να την κατέχουμε χωρίς πρόβλημα. Πριν συνεχίσω εγώ με το Φεβρουάριο, να σας ναι. πω ότι τα ζώα στο κινεζικό κοροσκόπιο είναι 12. <laughs> yeah. Λοιπόν, προσέξτε όμως, ε, μετά υπάρχουν ε, κι άλλες υποκατηγορίες, ας πούμε. Αν πάρουμε το, το βόδι, ωραία, έχει το βόδι ονομάζεται Ox, τέλος πάντων. Ε, έχει Metal Ox, έχει Water Ox, Wood Ox, Fire Ox και το 2009 είναι η χρονιά του Earth Ox, δηλαδή του βοτιού της γης. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Yeah. Yeah. Ox έχει. Eh, <laughs> <Nah, laughs> Όπω yeah. Όπως και ε, το 2008 ήταν το Air Rat Αγγελέ, αν θυμάσαι καλά, από το άρθρο και σου Κάτι θυμάμαι Γενικά το, το 2008 έπρεπε να είναι το, το Potato Rat Λοιπόν, για πάμε στο Ζεβρουάριο, η Λοιπόν, στο Φεβρουάριο το διαστημόπλιο Dawn <laughs> της NASA θα περάσει κοντά από τον πλανήτη και θα εκτελέσει διάφορε μετρήσει. Τώρα τι μετρήσει είναι αυτέ δεν γνωρίζουμε ακριβώ. Κανεί φωτογραφίε λίγα θα βγάλει, ίσω πάρει και κάποια δείγματα από το. τα πόσφαρα, δεν ξέρω από εκεί που θα είναι. Πολύ ωραία. Στι 8 Φεβρουαρίου θα γίνει η 51η απονομή των βραβείων Grammy. Στι 14 Φεβρουαρίου η ώρα Unix φτάνει στο δευτερόλεπτο. Αυτή έχει πλάκα. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 0 στι 11 και μισή περίπου και 31 και 30 δευτερόλεπτα το βράδυ. Έχει πλάκα, δεν έχει. Στι 14 Φεβρουαρίου η Λιθουανία θα γιορτάσει τα χιλιοστά χρόνια του ονόματό τη και έχουμε και την ημέρα των ερμηνευμένων. Αυτή Α στείλετε, γελάστε. Στι 22 Φεβρουαρίου θα γίνει η οδικοστήτητα απονομή του βραβείου Ρόσκαρ. Αυτά. Το Εμένα μου αφήσει το Μάρτιο που έχει μόνο ένα σημαντικό event όπου στις 29 Μαρτίου θα ξεκινήσει το εξικοστό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Ε, Άγγελε το έμαθες το ότι μάλλον αλλό σου πάει στη Το Ναι, μου το έμαθες με τρια... μήνα, τη στιγμή που έμαθες την είδηση. <laughs> Έλα, μην το λε και εσύ. Τώρα υπάρχει αυτορμητισμό εδώ πέρα. Oh, oh, oh. Δηλαδή, άμα αναφέρει ότι στα είπαμε πιο πριν, ας πούμε, τι, τι είναι αυτά. Όχι, όχι, όχι. Τα είπαμε πριν. Λέμε εδώ και δύο εβδομάδε, έτσι μία. Ναι, οκ, okay, Αφού είσαι έκπληξη, πρέπει να δείξει ότι υπάρχει έκπληξη. Αυτό που είναι πάρα πολύ. Δεν το περίμενα και σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Σε τρία χρόνια βέβαια αυτό που θα γίνει. Ναι, ναι. Ποιο είναι, Πώ λέτε. Στον Απρίλιο, η Αλβανία και η Κροατία αναμένεται να ενταχθούν στον ΝΑΤΟ. Αυτό είναι όντως αναμονή, δηλαδή δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μπουν. Νομίζω ότι θα γίνει... Νομίζω ότι θα πει να αρχώ αναρσκήσει επειδή μου στην συνεδρία σε εκείνη γρυμπούν τελικά, όπως είχε γίνει με τα Σκόπια. Α, μάλιστα. Οκ. Εντάξει, για το Γιατί ο Μάιο κύρισε ο μήνα των εκλογών, του τραγουδιού και του ποδοσφαίου. Έχουμε εκλογές στην Μηδεία. Προεκλο... Προεδρικές εκλογές στην Ινδονησία βουλευτικέ και προεδρικές εκλογές στο Παναμά Έχουμε στις 16 Μαΐου τον τελικό τη Eurovision στη Μόσχα, στη, Μόσχα, μου, στη Μόσχα Στις 20 Μαΐου θα διεξαχθεί ο τελικός του UFA Cup στη Κωνσταντινούπολη Και, στις... και σε μια εβδομάδα, 27 δηλαδή Μαΐου Θα διεξαχθεί ο τελικός του Champions League στη Ρώμη. Wow. <laughs> τον Ιούνιο έχουμε 4 με 7 Ιουνίου τι ευρωεκλογέ, ε, οι οποίες διεξάγονται σε όλα τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι 4 με 7 γιατί κάθε χώρα διαλέγει μέσα στο διάστημα πότε θέλει να τι διεξάγει, κειμένεται λοιπόν. Και επίση 14 με 28 Ιουνίου έχουμε το κύπελο συναμομοσπονδιών τη FIFA το οποίο θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική. Ε, προχωρώντας τον Ιούλιο. Την 1η Ιουλίου η Σουηδία αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ στις 22 Ιουλίου θα δάβει χώρο μεγαλύτερη στη διάρκεια ηλιακή έκλειψη του 21ου αιώνα. Ε, ε, Κάτι δε... δεν είχαμε πει και πριν. Ε, εκείνο θα κλειριοηθεί. Αλλά δεν είμαι σίγουρος από πού είναι αγατές αυτές οι εκλήψει. Δεν νομίζω ότι είναι από παντού. Ναι σίγουρα. Να κάνω μια, Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ε, στο... Τι θα γίνουν το Heroes α πούμε, άμα έχει τότε έκπληξη θα, και... θα έχει ακόμα επεισόδια και θα έχουμε και ειδικό επεισόδιο Τη σειρά εδώ δεν μπορείς να απαντήσει αυτό Εγώ δεν μπορείς να απαντήσει αυτό ε, Βασικά το από ότι είδα το yeah. Heroes θα αρχίσει να προβάλλεται ξανά σε αρκετά μακρινό διάστημα από τώρα ε. Μ' αρέσει που παντάτε σοβαρά. Ναι, <laughs> εγώ παντάω σοβαρά γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το αν θα χάσουν ε, χειρού ή δυνάμει εκείνη την μέρα. Α. Ο, ο, ο. Γιατί είναι στο, στα χίλια πράγματα που θέλω να κάνω πριν πεθάνω να πάω να μπουνιά σε ένα χειρού. Οπότε δεν θα έχει δυνάμει, δεν θα μπορέσουν. Λοιπόν, χρήσιμο θα είναι τον Αύγουστο. Και ο Αύγουστο, παιδιά, είναι ένα μήνα. είναι ένα φοβερό μήνα και έχει το εκπληκτικό γεγονό. Ένα γεγονός το οποίο θα το θυμούνται για αιώνε οι άνθρωποι, θα έχουν γραφτεί βιβλία για αυτό το γεγονός. Ε, προσέξτε, από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία, μιλάμε για τεράστιο γεγονός, έτσι, οι μύγες θα είναι πιο παχές. Ευχαριστούμε πολύ, Γερμό. <laughs> Τώρα <Το> Σεπτέμβριο, <laughs> αναμένεται παρα, <παρακαλώ. laughs> να, να ολοκληρωθεί το Purge Dubai, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα είναι το ψηλότερο του κόσμου. Επίση έχουμε βουλευτικέ εκλογέ στην Ορβηγία, ομοσπονδιακέ εκλογέ στη Γερμανία. Δεν Νίξω τη Γερμανία, Τη Μοσπονδία. Και επίση, όπω πάντα τα τελευταία άπειρα χρόνια ανοίγουν τα σχολεία. Γεια! Yeah. <σχελίδι> <σχελίδι> Απόσυρση. Ε, ε, το στου... ε, Προχωρώντα τον Οκτώβριο, ε, στι 2 του μηνό θα ανακοινωθεί η πόλη που θα φιλοξενήσει του Ολυμπιακού Αγώνε του 2016. Ε, και επίση έχουμε προεδρικέ εκλογέ σε την Ισία και την Όχι ότι μα ενδιαφέρει κάποιο λόγο, αλλά το λέμε. Ε. Και πάμε στο Νοέμβριο, στον οποίο έχουμε προϊδρικές εκλογές σε Ονδούρα και Ρουμανία. Ούτε αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Αλλά η Συγκαπούρη θα φιλοξενήσει το Asia Pacific Economic Cooperation. Κάποιο συνέδριο φαντάζομαι είναι αυτό, έτσι. Ε, μάλλον. Το επίσης δεν μα πολύ ενδιαφέρει, αλλά το λέμε και όχι. Και τέλος, το Δεκέμβριο, ο Χριστός ήρθα φτάσει για 2.601 τη φορά της πάντων, τα του. Βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θεωρούμε σωστή τη νικασία ότι γεννήθηκε ακριβώ το έτος 0 και ότι φυσικά υπάρχει το έτος 0. Ε... Αλλιώς θα είναι σύμπλη μέρικα χρόνια, επειδή μου έχει γύρω. Είναι ακόμα, εντάξει, στα ντουζένια του στα ντουζένια του. Ναι, ναι. Κάποιο άλλο event έτσι μέσα στο 2009 που ξεχάσαμε και θέλετε να προσθέσετε. Ε, όχι, ξέρω. έχουμε καμία άλλη... Καμία κύψη. Καμιά άλλη εκλογή, ξέρω, κυβέρνησης. Εσείς ότι υπάρχει κάποια άλλη πρεδρική εκλογή, αλλά αυτό ας να το δουν στο Wikipedia καλύτερα. Ναι. Έχει ο Λίνος του Άφρου. Mm -hmm. ε, ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, ε, πάμε σε επόμενο. Ναι, ναι, πάμε στο επόμενο. Και ας περάσουμε στο επόμενο θέμα μας που αφορά αίθιμα, χαστρογεννιάτικα έθιμα που συμβαίνουν στη χώρα μας και ίσως ο περισσότερος κόσμος δεν τα γνωρίζει. Ο Αποστολής, όμως, τα γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα μας. Αποστολή. Ε, λοιπόν, βασικά θα μιλήσουμε για αρκετά παραδοσιακά έθιμα τα οποία οι παλιοί τα γνωρίζουν, για να πω την αλήθεια, εγώ τα έχω ακούσει, δηλαδή από, από τους παππούδες μου κλπ. Ωστόσο επειδή το Newscast είναι ένα uh, podcast το οποίο ενώνει την παράδοση με το νέο, τι είπα πάλι. Ενώνει την ε, παράδοση ε, νέο. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ καλό να αναφέρουμε αυτές τις παλιές παραδόσεις. Λοιπόν, ε, θα μιλήσουμε αρχικά για, την, ε, για τα πλέον κλασικά ε, έθιμα, τα οποία είναι τα κάλα των Χριστούγεννων τη πρωτοχρονιά των Θεοφανίων, ε, τα οποία υπάρχουν σε πλιάδα και λέγονται από τα παιδιά την ημέρα πριν τα Χριστούγεννα, πριν την Πρωτοχρονιά, δηλαδή την παραμονή, αλλά και την παραμονή των φώτων και είναι γνωστό ότι ε, παλαιότερα δίνονταν όσα αντάλλαγμα γλυκά και φαγητό, ενώ τώρα πια συνήθως ε, περιοριζόμαστε σε απλά σε λεφτά. Ε, από εκεί και πέρα, ένα έθιμο το οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι γνωρίζουν οι περισσότεροι, έχει να κάνει με τους ε, καλικάντραρους, οι οποίοι πιστεύονταν παλιότερα ότι ε, έρχονταν στα σπίτια των ανθρώπων για την αντιμετώπιζαν το Πεσθουγέννο για να τους φάνε το φαγητό, το οποίο άφηναν σε διάφορα σημεία ε, στην κουζίνα ή οτιδήποτε. Ωραία. Ε, αυτό, αυτή η παράδοση έχει, Συνδέεται άρρητα με το γεγονός Με το γεγονός Με την με, ε, φήμη Ή ας το πούμε, Με το μύθο καλύτερα Ότι τα νερά Δεν είναι ε, ε, ε, καταγιασμένα, Εφόσον ο Χριστός δεν έχει Βαπτιστεί ακόμα για, Δεν έχει γεννηθεί ακόμα ή δεν έχει βαπτιστεί κλπ ε, ε, Έρχονταν λοιπόν τα εξωτικά υποφελούμενοι από αυτή την κατάσταση και τρώγανε το φαγητό. Ε, ένα άλλο έθιμο, το οποίο επίσης θα ήταν ε, ε, διασκεδαστικό να πούμε, έχει να κάνει με την παράδοση του ροδιού. Δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζεις η Χρήστο. Εγώ βάζω το. Το ροδιού σε ελλάδα και πολύ δεν ξέρω αν θα σε αυτό. Αυτό με το σπάσιμο του ρογείου το ξέρει. Που υποτίθεται φέτο κάτι έχει στον χρόνο. Ε, ναι, αλλά ξέρει γιατί γίνεται. Γιατί γίνεται το αυτό το ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχει. Θα το πω εγώ όμω. Γιατί παλαιότερα, λέει, οι παλιοί κρεμούσαν ε, την περίοδο των Χριστουγέννων ε, να ρόδιζαν την πόρτα του. Έτσι. Ε, mm -hmm. ε, ώστε να φύγει το. ώστε να ξεραθεί. Και κρατώντα το γέννητο 12 μέρε του εορτασμού το των Χριστουγέννων, δηλαδή τι 25 Δεκεμβρίου έω τι 6 Ιανουαρίου, ε, ναι. Ε, το έσπαγαν. Έτσι. Το έσπαγαν μπροστά στην Πόρτα, δηλαδή. Για να έχουν καλή, καλή τύχη όλο το χρόνο. Και μετά από αυτό όλοι έπρεπε να μπουν μέσα στο σπίτι με το δεξί πόδι και πάλι για τα αντίστοιχα μερική παραδόσεις που θέλουν ότι αυτό φέρνει καλή τύχη. Ενδια. Oh, ναι, αυτά είναι γνωστά, αλλά δεν το ξέρουν όλοι. Mm. Ε καλά ναι, ε, Α, το κακό με αυτό είναι ότι χάνονται μεγάλες πόλες, εσύ μόνο στα χωριά Ε και στις μικρές μη σου πω Ναι, διαιτιούνται, ε στα χωριά διαιτιούνται η Λαϊκή που γίνεται να σηγνια Ναι, ε, ναι καλά Πες μου να ακόμα κανένα Ακόμα κανένα, μισό λεπτό τι γενικότερα για να αλλάζουμε είτε για το φαγητό είτε για το είτε υπόσταση ή το τι ήταν. Για το φαγητό. Αυτό που νομίζω ότι ο κόσμο μπορεί να είναι, το οποίο μπορεί να μην είναι πάρα πολύ εξοικειωμένο είναι με το λεγόμενο χριστόπιστο μου ξέρω αν το ξέρετε εσύ. Ακουστά. <συσκλή> το ξέρω. Για πέστε είναι. <συσκλή> ε, τι σου μην. Τι ιδιαίτερο έχει. Εντάξει, <που> το ξέρεις <Σιναι> δεν Εσύ το ξέρεις. Ε, ξέρω ότι υπάρχει επειδή με το πουλάς στους φούρνους. Α, Και είναι αυτό με το σταυρό, <Στα> ξέρω εγώ. Πάνω πάνω. Ναι, είναι, είναι ουσιαστικά το ψωμί το οποίο το έχουν σχίσει πριν το βάλουν στο φούρνο σε σχήμα σταυρού για να... μοιάζει με... για να έχει φέρει ένα σταυρό επάνω του, ας πούμε. Και... Ε, ε, <Στα> το έχεις έτσι ότι η βασιλότητα δεν είναι αυτό το τσουρέκι που κάνουμε αλλά είναι κέικ. <Στα> Τι κάνουν και η Ναι, το ξέρω. Γιατί το διαβάζω στο άρθρο. Ε, όχι, εγώ δεν ξέρετε το διαβάζω στο άρθρο, αλλά το ήξερα και από πριν. Και πολλοί δεν το ξέρουν αυτό. Άρα, μπορείς να το πεις. Του ε, το είπα. Είναι κέικ. Η παραδοσιακή βασιλόπιτα δεν είναι το τσουρέκι που κάνουμε. Αλλά είναι περισσότερο... Έχει α πούμε την... ε, ε, ε, ε, τη μορφή του κέικ. Και τη γεύση του κέικ, α, του το... κλασικού κέικ α, ας πλέον. Αγώ ναι, από ό,τι λέει εδώ, το ενδιαφέρον είναι ότι μάλλον πρωτοτυπούμε σαν έννοιε στο γεγονό ότι εκτό από τα άτομα στο σπίτι, ονοματίζουμε κομμάτια για το ίδιο το σπίτι. Τον Χριστό, την Παναγία, τον Άγιο Βασίλη και άλλα τέτοια. Το Άγιο Βασίλη νομίζω δεν το κάνουμε. Τουλάχιστον νομίζω δεν το κάνουμε. Δεν oh. <laughs> <laughs> το κάνουμε. Όχι, θα το κάνουμε από τον χρόνο τότε. Okay. Όχι, αυτό αυτό κάθε οπότε κάθε... οπότε δεν ξέρω τι κερδίζει ο Άγιο Βασίλη και έχει μετά τύχη για τον υπόλοιπο χρόνο. Συνήθω όμω πέφτει α πούμε σε άτομα μεγάλη ηλικία. Αν δεν είναι στημένο, έτσι ή στο Χριστό Παναγία. Δεν ξέρω, εγώ δεν είχα κόμψα του πάντου, ούτε μεγάλο άτομο, ούτε Χριστόχη και Παναγία. Έχω το τύχο το φιουρί πάνω από δέκα χρόνια. Πολύ μικρό. Έτσι Εγώ δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο που λε ή Αλλά οκ, κοίταξε. Φέτο εμά έτυχε δύο φορέ την Παναγία και το και μία φορά στον παππού μου. Όσε Fuss... Ε, 8-9 άτομα. Πώς μας λάβει το 3. 3. Οκ. Ε, αυτά βασικά δεν έχει κάτι άλλο. Πες να κει το στο λίγο. Ε, σταμάτηκες, πες λίγο και πες μας λίγο. θέλω να ακούσω. Α, καλά, αντάξει με ακούσει. Ποιο στολισμό. το χρυστινιώτικο δέντρο ή πολλέ φορέ συνειδείστε και το Καραβάκιο το οποίο είναι πιο ελληνικό έθιμο και όχι ξενόθερτο όπως είναι το έλατο. Το... Το, το, το έλατο. Το έλατο είναι γερμανικό έθιμο το οποίο διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Και ότι Ελάτε. είναι παράδοση ότι όλα τα σπίτια να είναι στολισμένα με λαμπάκια, φωτάκια διακοσμητικά και τέτοια. Δεν περνάει παρατήρηση του διαστολισμού ο καθένα. Αυτό λίγο πολύ παντού δεν ισχύει. Ναι, επειδή μου απλά όχι παντού απέχει. Σε άλλε χώρε δεν είναι τόσο έθρεμο ο διαστολισμό. Άλλο βάζω ένα τετράκι έτσι για το θεαθήν. Μπορεί. Εμεί υπερβάλλουμε με λαμπάκια σε όλα τα μπαλκόνια και τέτοια. Εμεί είμαστε ο... και εμεί τα μπαλκόνια. Σωστό. Ο έλατο γιατί δεν ο... είσαι παιδό. κάτι άλλο ή πάμε στο επόμενο. Πάμε σε βλέπω. το του 2009 οι κάτοχοι ενός PC, ενός PlayStation 3 ή ενός Xbox 360 θα έχουν τη μεγάλη χαρά να παίξουν το παιχνίδι που θα κυκλοφορήσει από την Eidos αν την προφέρω σωστά, δεν ξέρω αν την προφέρεται και έχει να κάνει με το, με το Highlander Ουσιαστικά είναι εμπνευσμένο το παιχνίδι από το, την ταινία που κυκλοφορήσει παλιά και τη τηλεοτική σειρά είναι ένα fantasy action game και νομίζω ότι έχει ξαναργεί και σε παλιότερες κονσόλες αλλά ήταν αποτυχία πραγματικά και τώρα λένε ότι θα κάνει αίσθηση, μεγάλη αίσθηση στις, στους fans τη σειρά και τη ταινία. Τι έχετε να πείτε. Εγώ δεν είμαι πολύ φίλος στο έτσι με παιχνή που είτε εντυπωσιακό αυτό το comeback. Εγώ ε... έχω να πω ότι δεν βγαίνει στο playstation 2 και επειδή έχω playstation 2 νιώθω αδικημένος. Εγώ δεν έχω τίποτα από όλα αυτά, άμα κάτι δεν βγαίνει σε PC, αισθάνομαι δικημένως. Σωστό. Και... Εντάξει, ε... ε... δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να πω ότι χρησιμοποιεί την μηχανή γραφικών Unreal 3. Είναι πολύ γνωστή η μηχανή. Τα έχουν αρκετά παιχνίδια που έχουν φτιαχτεί με αυτή τη μηχανή γραφικών. Και πιστεύω ότι θα είναι καθαρά... Το σενάριο θα είναι βασισμένο στην τελειοπτική σειρά κυρίως, uh -huh. και θα, δια, θα διαδραματίζεται ε, στι, στους δρόμους τη Νέας Υόρκης. το Την ταινία την Την ταινία δεν την έχω δει, έχω δει λίγο τη σειρά. Mm. Δεν την έχω, οπότε... Πάντως δεν έχει πάει και πολύ μεγάλη βαθμολογία ετσι το παιχνίδι. Από, το, από τη βαθμολογία των ε, επισκεπτών της σελίδα έχει πάει πολύ σε 6,3. Βέβαια με τον πει ε, που έχει ε, ψήφου μόνο, αλλά. Ναι, βγήκε ακόμα. Δεν ξέρω. Δεν, δεν έχει βγει, για... απλά έχει βγει. Απλά έχει βγει, απλά έχει βγει. Βαθμολογία έχει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, α περιμένουμε να το δούμε. Πάντω, ε, ίσω να είναι και μουφα. Δηλαδή, ξέρει, έχουμε yeah. τον τίτλο Χάιλάντερ και πάμε να Είχα πουλήσουμε πάμε να όσο και πολλά μπορούμε. Ναι. Αλλά η Ιντο έχει βγάλει αξιόλογα παιχνιδιά. Τομπράιντερ, αν ήταν εδώ πέρα ο Γιάννη, α με διόρθωνε. Ε, και άλλα παιχνίδια πολύ καλά. Οπότε την εμπιστεύομαι αυτήν την εταιρεία. Σε σύγκριση με άλλε εταιρείε όπω είναι η EA ναι. Sports, τέλο πάντων και γενικά η Electronic Arts, την εμπιστεύομαι αυτήν την εταιρεία περισσότερο. Α ναι. το παίξει που να μα πει μετά τι τυπώσει. Τι πω το παίξω. Θα το, το παίξει <laughs> στο PlayStation 3. Θα πα να βγάλει ένα και θα το παίξει εκεί. Ε, το πάω ναι. από το amazon.co.uk. Ναι, κάπου εκεί. Ή λίρα πέφτει και ρέφτε Τελος πάντων Αυτά Οκ Να τώρα λιγάκι για την Τελάσ. Είχαμε πει παλιότερα είχαμε κάνει σε ένα podcast, δεν θυμάμαι ποιο νούμερο ήταν, έχω χρησιμοποιήσει τα ταξίδι αυτά απ' έξω. Πιο είχαμε συγκρίνει ε, του παρόχου κινητή και σταθερή τηλεφωνία και ίντερνετ, του μεγάλου τουλάχιστον. Είχαμε πει τα διάφορα χαρακτηριστικά του και πάνω κάτω όλα μοιάζαν μεταξύ του. Τώρα το. Θέλω να αναφερθώ στην ε, Τελάσ την οποία τελικά έβαλα εγώ. Λοιπόν, ε, τελείωσα από μέσα Νοεμβρίου, δηλαδή ενάμιση μήνα περίπου. Ε, και είμαι γενικά απόλυτα ευχαριστημένο. Το τηλέφωνο λειτουργεί πάντα και έχει και, και τι ψηφιακέ ευκολίε όπω αναγνώριση, ειδοποίηση αν έχει δεύτερη γραμμή, αναμονή, προώθηση, εκτροπή και όλα αυτά. Προσπαθώ να το έπρεπε να πληρώσει δηλαδή, γιατί δεν τα είχα. Αναλυτικό λογαριασμό που επίση είναι ότι δεν είχα. Όλα αυτά τζάμπα. Και με το ίντερνετ, εντάξει, υποτίθεται ότι συνδέεται μέγιστο στα 24 Mbit, που ξέρουμε ότι ποτέ κανεί δεν τα πιάνει, σχεδόν συνδέεται στα 11 με 12 και κατεβάζει από σελίδες ή από το ε, μπορεί να κατεβάσει και με 800-900 KB το δευτερόλεπτο, KB το δευτερόλεπτο μάλλον, KB. Ε, Βέβαια οι σελίδε HTML, δηλαδή μέσω HTTP και πρωτόκολλο δεν τρέχουν τόσο γρήγορα. Δηλαδή δεν τρέχουν κλεισμένοι 900 km, τρέχουν σε λιγότερο. Αλλά πάλι είναι η ταχύτητα. Χρήστο, τι θέλει να πει. Θέλω να πω ότι η ταχύτητα που πιάνει είναι τίποτα, να ξέρει. Ένα φίλο μου έβαλε οχτάριο T και πιάνει τη ταχύτητα με σένα. Δεν δηλαδή, είναι ώρα κατεβάζει, έτσι. 800 πιάνει και αυτό. Ναι, απλά το αυτός έχει 800, όχι τίγου ας έχει 900 και εκεί, αλλά αυτό εξαρτάται και από ποιον κατεβάζει και από τι κατεβάζει. Δηλαδή πρέπει και ο άνθρωπος στηρίζει τη αρχήτευση. είναι 11 και 12 που πιάνει, μισό εντάξει. Σίγουρα το να πα σε αυτό που είχε στα 11 είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά πάλι δεν, δεν ξέρω δηλαδή αν η 4th, πούμε, η OT, στα 24 δουλεύει καλύτερα, εμένα μου φαίνεται λίγο. Mm. Καλά, τα Kbps δεν είναι ποτέ αρκετά έτσι. Καλά, σίγουρα. Και μπροστά στα 200, α πούμε, μου κατέβαζε με τη διάρεια, <laughs> τα 900 είναι μια χαρά. Καλά, α, και, το και το εγώ που έχω 8 μην νομίζει, εγώ που έχω 8, πρέπει να πάρω router καινούργιο, γιατί το μόντα μου αυτό δεν τα σηκώνει. Και πρέπει να σκάσω τώρα 50 ευρώ να αγοράσω router. Όχι, εμένα μου έκανε το router δω ή τελας, οπότε ε, εντάξει. Ε, κοίτα, επειδή εγώ έκανα δεύτερη φυτική προσφορά, ναι. Ναι. Δεν δικαιούμαι ε, δικαιώ. εξοπλισμό. Ναι. Mm. Mm. Ήθελα να προσθέσω ότι όλα αυτά είναι στην τιμή των 22 και 90 ευρώ, χωρί το μήνα, χωρί οτέ, χωρί τίποτα. Και με τρεις ε, αριθμού δωρεάν όλα τα τηλεφωνήματα. Τρει οπλιστέ σε όλη την Ελλάδα. Από όσο τη λέτε, καλή προσφορά, πώ φαίνονται τα χαρακτηριστικά, Όπω το μάτι, <συσχελόν> Έφυγε <Σ2> έλα, έλα, δω η μίβα. Mm. Πώς φαίνεται τα χαρακτησικά της τελάσης, ψηγινεσέ. Σε... Κύριε, σε εγώ γναικότερα έχω πει και άλλη φορά, ε, αλλά βασικά θα κουράνω λίγο μια μικρή παράδειση για να μην ξεπέραν, ναι, σας πειράζει. Τι, τι ε, είναι, άλλα, Μου έστειλε βάσεις. μήνυμα στο Skype, τώρα καθώς μιλάμε, η Μία, όχι η Μία κοπέλα, η Μία. Ναι. Η οποία έχει παύλα sexy buddy. Ωουαααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα wow. Έλα, είναι Συνέφεσαι να μιλήσει μαζί μας. Συνέφεσαι να μιλήσει μαζί μας. Λέτε τίποτα τίποτα. Κάτσατε, στείλω κι εγώ χάη. Έλα, μη στείλεις πλάτε. Ωραία, λοιπόν. και πανερχόμενο στο θέμα μετά τη μικρή παρένθεση, ε, θε, μέρα, η άποψή μου είναι αυτό που θα έχω πει που έχω πει παιδί και παλιότερα, ότι δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αυτές οι εναλλακτικές εταιρείες, δηλαδή όχι ο ΤΕΕ ουσιαστικά, ε, είναι καλύτερες όσον αφορά το... Ή ίδιες, τουλάχιστον με τον ΟΤΕ, όσον αφορά την... Πώς το λένε... Ναι, ε... Το ναι, ότι πάντα, ας πούμε, έχεις... Προσφερόμενη υπηρεσία. Όχι προσφερόμενη υπηρεσία, αν έχεις πολλές συχνά διακοπές, ας πούμε, του ίντερνετ ή... Αυτό το, ε... τα που, πιστεί, προ... το τελευταίο στο οποίο αυτό. αναφερθώ ότι όλο το διάστημα μία-δύο φορέ να μην είχα ίντερνετ και αυτό για πέντε λεπτά. Εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι Δηλαδή, απλά έκανε πολύ ορφ, σελίδα και κάποια στιγμή έβγαζε τέλο χρόνου σύννεση. Και πατούσαν να μετά από δύο λεπτά και δούλευε. Δηλαδή, δύο φορέ μετά από ένα, φέ, πανά, φέ, φέ, Και έχει ευκολία λογαριασμού και σωπίερ, κατάστημα που είναι, Αν αυτό είναι δηλαδή γενικά έχει Τότε, εντάξει, θεωρώ ότι τα πακέτα, ο οποιοδήποτε άλλο πακέτο είναι καλύτερο από αυτό που δίνει ο ΤΕ. Γιατί είναι φτηνότερο και σου δίνει παραπάνω bandwidth συνήθως. Mm. Οπότε, δηλαδή, δε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν και δεν έχω δοκιμάσει καμία άλλη εταιρεία, να πούμε την αλήθεια, δηλαδή δεν είχα ποτέ φορθνετή, ή τελάσει κάτι άλλο, ε, πιστεύω ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες των άλλων εταιριών είναι φανερά πκαλ, περισ, ε, περισσότερες και μεγαλύτερες από ό,τι του, του, του ΤΕ. Οπλά δεν είμαι σίγουρος για την αξιοπιστία που μάθει τη λέξη έψαχνα. Και μέχρι εμείς είναι όλα καλά, επειδή αν αλλάξεις κάτω μέλος, στο μέλλον θα επανέλθουμε. Ε, ναι. Ο χρόνος δεν είναι Ναι. Ναι, θέλω να παρέμβω. <laughs> να πω ότι είσαι, πιστεύω, από τους τυχερούς. Εγώ... Ε, όχι εσύ, ο Άγγελος. <laughs> <laughs> γιατί. Γιατί δεν <εγελίως> ξέρετε, γιατί είπε εγώ πιο πριν και λέω εύκολα, είσαι μένα ας πούμε Γιατί ένας φίλος μου προσπάθησε, πραγματικά προσπάθησε όμως, να βάλει τελά. Του είχαν πει σε 1,5 μήνα θα είναι όλα ok πέρασαν σχεδόν 3 μήνες και κάτι και ακόμα δεν του βάλουν τη γραμμή και πήγε στον οτέ. Και σε 15 μέρες έγινε δουλειά του Εμένα μου είπαν σε έναν μήνα και κάνανε σφού, ένα μήνα και δύο εβδομάδε. Αλλά μετά είχα στο κανονικά. Ε, δεν ξέρω, ίσω έφυγε και η περιοχή. Δηλαδή, αυτό ε, είναι, πριν, είναι πριν, με τι ναι, εναλλακτικέ εταιρείε, όπω τι ε, ονομάτισε αποστόλει. Ε, Έχει αυτό το πρόβλημα και με την περιοχή δηλαδή. Αυτό σίγουρα. Μάλλον και αυτό. Δεν ξέρω, εντάξει. Πραγματικά, εγώ περιμένω του πάντε γύρω μου να βάλουν κάποια άλλη εταιρεία, να δω πώ πάει και ίσω κάποια στιγμή και εγώ αποφασίσω να φύγω από τον Ποτέ Παύλα. Μα το μετούλι, Παύλα, ξέρω εγώ. Μα τα πέλε χοντράφτα. Τώρα τελευταία έχει γίνει πάρα πολύ κακό, ε. δεν ξέρουμε τι 2009. Ε, εντάξει, μου δύο μέρε είναι, τρει μέρε ακόμα. να γίνει άλλο. Λοιπόν, Α, αυτά εγώ θα να πω. Πάμε να μα πει για το Asus ε, Μετά τι διαφημίσει. Και α περάσουμε τώρα Στο θέμα που όλοι περιμένατε Είναι ο λόγος το οποίο το podcast ε, Είναι το καλύτερο θέμα όλων των εποχών Τεχνολογικό πάντα Τελείο ναι Και έχει να κάνει με το Γιατί με βιάζεις Μεταφορικά <laughs> Και έχει να κάνει με το review του Asus EPC ε, 1008. Πώς το, το οποίο πρόσφατα πέρασε στα χέρια μου μετά από μία αγορά που έκανα Και μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένο για την αγορά αυτή Θα πούμε περισσότερα μετά τα χαρακτηριστικά που θα πω αμέσω τώρα Λοιπόν, καταρχάς ε, Να πούμε ότι για το ASUS EPC Είναι ένας μίνι πολυγυστής τύπου netbook η διαστάσεις του είναι, η οθόνη του μάλλον έχει διαστάσει 10 ίντσων Αν και μπορεί να το βρει κανεί και σε 8,9 ίντσες Το οποίο εκείνο το μοντέλο είναι το EPC 901 και 900 αντίστοιχα Τα, 10, 000, τα 1000 και 1000 H είναι δεκά ίντσα όπως αναφέρει και το site, δεν είναι κανένα μηχάνημα με τρελές επιδόσεις, αλλά ε, απευθύνεται πιο πολύ σε άτομα που θέλουν απλά να κάνουν τη δουλειά του να έχουν φορητότητα και να συγκεντρώνουν βασικά χαρακτηριστικά, όπως αρκετές επιλογές δικτύωσης, ε, ε, καλό, καλό χώρο σε δίσκο όταν δεν μιλάμε για solid state, και οι ταχύτητε είναι ικανοποιητικέ. Παραλυτικότερα, ε, είπαμε ήδη ότι η οθόνη του μπορεί να βγει σε 8,9 inches και 10 inches αντίστοιχα. Ε, λειτουργικό σύστημα στην Ελλάδα, δυστυχώ το έχω βρει μόνο εγώ προσωπικά με Windows XP Home. Ενώ γενικά στο site του κατασκευαστή λέει ότι διατίθεται και στα δύο μοντέλα των 8,9 και 10 inch και με Linux. Ε, από χώρο αποθήκευση όταν μιλάμε για solid state δίσκο, δηλαδή για όχι δίσκο με κεφαλή που γυρίζει, αλλά δίσκο τύπου flash ε, μπορεί να βρεθεί με 40 GB το EPC-1000, το οποίο. Τώρα το βλέπω για πρώτη φορά, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί σαν πρόταση αυτό, με ε, Το EPC 1000 Με 80 GB hard disk το EPC 1000H ε, Με 12 GB solid, solid state το EPC 900 και με 12 GB solid state και 20 GB solid state το EPC-901. Λέω όλα τα μοντέλα για να υπάρχει λίγο μια ομοιομορφία. Επίσης, να πούμε ότι το 1008 ε, κυκλοφορεί και με δίσκο ε, hard disk 160 GB, είναι το μοντέλο που αγόρασα εγώ. Ε, από επεξεργαστή μιλάμε για Intel Atom στα 1.6 GHz, Όσον αφορά την δικτύωση, έχουμε το ε, κλασικό wireless πρωτόκολλο 3211 3211NBG δηλαδή, πρακτικά αυτό για τους ακροατές πιάνει τα περισσότερα σύρματα που θα βρείτε στην Ελλάδα, χωρίς πρόβλημα, ε, διατίθεται bluetooth σε όλους τους τύπους που έχω αναφέρει, εκτός του EPC-900, ε, η μνήμη του είναι τα περισσότερα μοντέλα 1 GB DDR2. Ωστόσο, για τα μοντέλα EPC 1000 και EPC 1008, μπορεί να ανέλθει μέχρι και τα 2 GB, δηλαδή μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και τόσο. Αλλά από default έρχεται με 1GB. <ΣΣΣΣΣΣ> web camera, 1 GB. Η webcamera του είναι στα 1,3 MPx. Όσον αφορά το όριο, τον ήχο δηλαδή. Ε, μιλάμε για high-definition audio και με ένα χαρακτηριστικό που εδώ αναφέρει ως Dolby Sound Room Certified για τα μοντέλα 901. Ε, υπάρχουν στερεοφωνικά ηχεία ενσωματωμένα υπάρχει ένα ψηφιακό ε, μικρόφωνο το οποίο μάλιστα μια μεγλειπτομέρεια είναι ότι δεν έχει μία είσοδο αλλά είναι κατανοημένο όπως και τα έχει, δηλαδή έχει ένα στα αριστερά και ένα στα δεξιά για να πιάνει υποτίθεται καλύτερα ε, το βάθος του ήχου. Αυτό δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο λειτουργεί. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή με άλλο μικρόφωνο παρόλο που χρησιμοποιώ το network. Oh. Ε, σωστός. Και η μπαταρία του βγαίνει σε δύο, δύο επιλογέ μία τριών κυψελών και μία έξι κυψελών με διάρκεια με αυτονομία για την τριών κυψελών που φτάνει γύρω στις τρεις περίπου ώρες και με την αυτονομία των έξι κυψελών να πιάνει τις έξι ώρες άνετα και ενδεχομένως και λίγο παραπάνω μέχρι και εφτά. Αυτά φυσικά είναι πλασματικά, αυτό που τελικά απολαμβάνεις είναι γύρω στις 2,5 ώρες των τριών κυψελών και γύρω στις 4,5 με 5 στο... στον 6 κιψελόν. Το βάρος του κυμαίνεται ε, όσον αφορά το EPC 1000 στα 1,33 κιλά, το EPC 1000 στα 1,45, το EPC 901 στα 1,1 και το IPC 900 στα 0,99 κιλά. Ε, Πέσει ένα στο τέλο και δύο λόγια για τιμή. Ναι. Ε, βασικά εντάξει, το τέλο είναι αυτό. δηλαδή Τα χαρακτηριστικά ήταν αυτά εδώ. Αν και τα περισσότερα από αυτά που μπορεί να τα βρει κάποιο και σε οποιοδήποτε site μπορεί με σχετικά. Τώρα θα πω λίγα πράγματα από την προσωπική μου χρήση που το έχω κάνει αυτέ τι mm. μέρε. Γενικά, οι περισσότεροι αγώνται για το πληττρολόγιο. Και μπορώ να πω ότι στο δεκάιντσο μοντέλο που έχω εγώ στα χέρια μου, το πληττρολόγιο συνηθίζεται πολύ εύκολα και εντάξει δεν είμαι και κάποιο που έχει και τα υπέρ μικρά δάχτυλα πούμε, δηλαδή φαντάζομαι ότι έχω τα μέσα δάχτυλα που θα έχει ένας χρήστη. οπότε καταλάβατε αν κάποιο έχει πολύ μικρό χέρι το συνηθίζει πιο γρήγορα εννοείται yeah. ε, Γενικά η εργονομία του είναι πάρα πολύ καλή δηλαδή δεν κουράζομαι καθόλου όταν δαχτυνογραφώ πάνω του ε, Είναι η φορυπτότητα αυτό που πραγματικά ζητάει κάποιο από έναν έδο, δηλαδή είναι πανάλαφρο, το μετακινείς γρήγορα εύκολα. Έχει δική του τσάντα, η οποία το βάζει μέσα και δεν έχει πρόβλημα. Από το να φθαρεί με τα υπόλοιπα πράγματα σου ή οτιδήποτε. Ε, η ορθόνη του καθαρίζει σχετικά εύκολα, με ένα απλό πανάκι αντιστατικό που έχει μαζί. Ε, από επιδόσεις, ε, το 1 γιγαράμ το υποβιβάζει κάπως, δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θες, έτσι. Αλλά για απλά πράγματα που το χρησιμοποιήσατε, δηλαδή κυρίω email και λίγη δουλειά σε κώδικα, Skype, ή οτιδήποτε, έχει ανταποκριθεί μια χαρά. Ε, από εκεί το... και πέρα η μπαταρία του κρατάει τόσο όσο λέει. Δηλαδή το έχω από την τέταρτη ελάχιστε φορέ και λέει κιολας μάλιστα ότι το μέγιστο πιάνει μετά από την τέταρτη φόρτιση mm. πλήρη. Οπότε περιμένω να πιάσει ακόμα και καλύτερε επιδοσεις Τώρα α πούμε κρατάει γύρω στι 4,5 ώρε, αν το φορτήσω. Πιστεύω ότι θα φτιάξει σίγουρα πέντε. Κάμερα, μικρόφωνα που χρησιμοποίησα για chat και λοιπά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα πλην του podcast που θέλαμε λίγο καλύτερο ήχο. Ε, τι άλλο. Εγώ το αγόρασα με Windows XP, όπως είπα γιατί δεν μπόρεσα να βρω μοντέλο στο οποίο να πριλαμβάω σε αυτό το δεκάιντσο να έχει Linux επάνω του. Ε, και μου κόστησε όλο μαζί 450 ευρώ. Και θεωρείται η τιμή λογική ή... Θεωρείται από τα ακριβότερα του είδους του και... θεωρείται από τα ακριβότερα γιατί είναι το, το μοναδικό που βρήκαμε με 6 έξις oh. Όλα τα άλλα είχαν τρεις και η τιμή έφτανε τα 390 μάξιμου oh, yeah. Αυτά που ήταν και μ' άρεσαν, δηλαδή Άρα, Εναλλακτική ή άλλη... πες Ε, δε, πες, ναι, απ' καθήκοντα Η εναλλακτική, λέω, η επόμενη που είχα στο μυαλό μου ήταν το LG ε, δεν θυμάμαι το μοντέλο ακριβώς που είχε βγάλει ο... ο... ο Stenxblog ο Γιάννης Ναι Κακάνης. Ναι ε, Είχα αυτό στο μυαλό μου και το, δεν το πήρα μόνο και μόνο λόγω της μπαταρίας δηλαδή αλλιώς θα έπαιρνα εκείνο γιατί στα άλλα χαρακτηριστικά είναι ίδιο πάνω κάτω με ελάχιση διαφορές ε, Ουσιαστικά όποιος πάρει το Asus EPC 1000 πληρώνει την μπαταρία Αλλιώ αν πάρει τρει τριών και ψελών, δεν έχει νοήμα να το πάρει για εμένα. Θέλει τη φυστονομία κύριος, χωρίς. <σομίως> ε, μαύρο χρώμα, βγαίνει και σε άσπρο, αλλά και ο πολιτής που είναι και φίλος μου παράλληλα. Και άλλοι που μου είπαν να μην το προτιμήσω, γιατί λερώνει πολύ εύκολα το πληρολόγιο και ξες κάνει μαυρύλες και τέτοια. Καλά <σομίως> ε, και το μαύρο κάνει, απλά δεν τις βλέπεις. Ε, δεν δε, κάνει, το μαύρο στο μαύρο δεν φαίνονται. Αυτό είναι το καλό. <σομίως> Ε, γενικά, αν θα έλεγα ότι κάποιος που δεν θέλει να τρέξει τρομακτικά πράγματα πάνω του θα πρέπει να το προτιμήσει γιατί η οθόνη δεν είναι καθόλου κουραστική παρότι είναι μικρή το πρωτολόγιο επίσης δεν είναι καθόλου κουραστικό παρότι είναι μικρό και κερδίζεις πάρα πολύ δεφορετικότητα, δηλαδή το έχεις μαζί σου, κρατάει πολλή ώρα και κάνεις, ε, αν πάρεις στιγμή και παντού μπορεί να κάνεις δουλειά Ωε, όποιο άλλο έχει κάποια άλλη απορία ή τέτοιο, ας πέφτει τις ονοπόστολοι, θα του λύσει τα πάντα. Ή επίσης, αν κάποιο έχει πάρει κάποιο άλλο network και θέλει να το συγκρίνει, ας πούμε, να πει κάποια πράγματα που είναι καλύτερα από αυτό που πρότεινα εγώ, ε, σωστή, ή χειρότερα, σωστή. μπορεί να μας στείλει κάποιο audio comment και να το βγάλουμε στο επόμενο... Ή και απλό comment, στείλει πάλι θα. και απλό comment και να το αφηγηθούμε εμείς, ναι. Ωκ. Okay. Ώστε να έχουμε δηλαδή και ένα, μια η αλήθεια είναι ότι τώρα γίνονται αυτά τα τώρα παίρνει ε. ο κόσμο. Παλιά δεν τα πολύ χρησιμοποιούσε. Δεν υπήρχαν κιόλα. Σωστό. Θέλω να σα πει κάτι, Όχι, όχι. Πάμε στο επόμενο. με τελειώνοντα σιγά σιγά το podcast το σημερινό επεισόδιο δηλαδή και στον τομέα της διασκέδασης, ο οποίος και σήμερα έχει μπορώ να πω αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα Προσπαθούμε, προσπαθήσαμε και αυτή τη φορά να καλύψουμε μια γάμω απαιτήσεων αλλά θα δούμε στην πορεία κατά πόσο ε, αυτά αυτό θα είναι όντω δυσκεραστικό. Αν είχαμε και ένα feedback από εσά, ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά όσο ζούμε, ελπίζουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μία διάλεξη αυτή τη φορά, η οποία λαμβάνει χώρα στο τελόγλιο Ιδρύμα Τεχνών και έχει τίτλο Μορφοποίηση κατά την αρχαιότητα, διερεύνηση αρχαιολογικών εμβρημάτων και κατασκευή αντιγράφων του. Ε, Υπενθυμίζω είναι διάλεξη, δεν είναι κάτι άλλο, και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κύκλου διαδι, διαλέξεων. Που διοργανώνεται με την ευκαιρία τη έκθεση Ελλάδα και Τεχνολογία: Μια διαχρονική προσέγγιση. Αποτελεί μια πρωτοβουλία τη Πολυτεχνικής Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Τελόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Και έχει σαν στόχο να προβάλλει το έβρος τη ε, τεχνική δημιουργία του αρχαιολινικού κόσμου, των καινοτομιών και των τεχνικών επιτευγμάτων. Αυτό συνδυάζεται και με τον μηχανισμό του Διοικησίου που είχαμε πει παλιότερα. Είναι στο ίδιο, στο, στο ίδιο κύκλο διαλέξεων, ναι, ναι. αυτό το Ελλάδα για την τεχνολογία, μια διαχρονική προσέγγιση. Να ρωτήσω. Να το, Αυτό με, το, με τη μηχανή του αντικειφίρου τελείωσε. Όχι, ε, ε, το Ναι. Είχαν πει θα πάμε, πάλι καλά που πήγαμε. Ε, μπορούμε να πάμε πριν τελειώσει. Ε. Πριν τελειώσει μπορούμε να πάμε. Πότε τελειώνει. Δεν ξέρω. Είναι τι δεν λέει η έκθεση. Τι? είναι στην ίδια έκθεση, οπότε με αυτή που αναφέρεις αλλά ας... εδώ τώρα μιλάει για τη συγκεκριμένη διάλεξη Α, okay. οκ. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Στην οποία συγκεκριμένη διάλεξη ο μιλητές είναι ο πρόεδρος οργανισμού ανέγελσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης, ε, κύριος Δημήτρης ε, Παντερμαλής και ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου του Αριστελείου Πανεπιστημίου ε, όπως είπαμε λαμβάνει χώρο στο, ίδρυμα, στο τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Στολίου Οικονομιστήμιο Θεσσαλονίκης ε, με, με, Μάλλον είναι δωρεάν ίσω από ό,τι αντιλαμβάνουμε, γιατί δεν έχει κάπου αντίτιμο Ναι, ε, Και η ημερομηνία είναι 9 Ιανουαρίου και ώρα 7 το απόγευμα Ωραία oh yeah. Εντάξει, περάσουμε στο επόμενο ε, ε, Κάτι πρέπει. να ρωτήσετε εδώ να πείτε Yeah, είναι ενδιαφέρον, ειδικά αυτοί οι παγιομηχανισμοί που είχαμε πει και με το μηχανισμό τότε. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί δείχνει πόσο ανεπτυγμένη τεχνολογία είχαν τότε και μετά για κάποιο λόγο χάθηκε. Μέσα στο μηδέν ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ήταν καλή διάλεξη να το παρακολουθήσουμε. Mm. Και μάλιστα το συγκεκριμένο έχει να κάνει με το πώ μπορεί να, να παράγει αυτό για να το μελετήσει το σήμερα. Mm. Έτσι που δεν είναι προφανέ ότι μπορεί να το κάνει. Να θυμάμαι εσύ, ότι το να το φτιάξουν από αυτά που βρήκανε ήταν πολύ δύσκολο γιατί μεθανόταν να την κυφίρουν γιατί δεν ήξεραν Μην πώς να ήξερα, το κάνουν, δεν ναι. θα την ανομολογήσουν. Ενώ αυτοί πρέπει να πω, Είναι... Είναι αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον δηλαδή, πραγματικά. Υπερνάμε <laughs> στο επόμενο. Ναι, ναι. Ένα θεατρικό λοιπόν έργο, το λεωφορείο ο πόθος, έχει έρθει πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη. Ε, όπως κάθε φορή, λοιπόν. Λοιπόν, έτσι, το ευχαριστούργημα του Tennessee Williams, με τίτλο Ελευφορεί ο έρχεται πάλι της Θεσσαλονίκης, η σκηνοθεσία του Αντώνη Καλογρίδη. Λίγα λόγια για το έργο. Ξεκινάει και τελειώνει με μία άφηξη και με μία αναχώρηση, αντίστοιχα. Η Blanche du μια γυναίκα, επειδή η και ονειροπόλ, καταφθάνει στη γαλλική συνοικία τη Νέα Ορλεάνης, στο σπίτι τη γλυκιά και έφθαση αδελφή τη Στέλλα, που είναι παντρεμένη με τον πολωνική καταγωγή ε, Stanley Kowalski. Φθάνει εκεί με όχι με ένα λεωφορείο που φέρει το όνομα Πόθο και μοναδική αποσκευή, μια βαλίτσα γεμάτη ψεύτικες γούνε, μπιζού και το βάρο των αναμνήσεών από ένα στοιχευμένο παρελθόν. Ο Stanley ε, ε, ένα άντρα που αναζητά την άμεση και απλή απόλευση τη ζωή. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Και αντιμετωπίζει τη γυναίκα ω τρόπεο, τώρα έγινε κατανοητό. Ε, νιώθει να απειλείται από την έλευση τη Blanche. Η Ονεροπόλα Blanche και ο ερευνητή Τσάντλι, δύο κόσμοι τελείω διαφορετικοί, δύο πρόσωπα που οδηγούνται σε μια αναπόφευκτη σύγκρουση. σύγκρουση. Τελίτσες-τελίτσες, όποιο θέλει μπορεί να ανακαλύψει τι συμβαίνει πηγαίνοντα. Ε, ε, Προταγωνιστή εννοείται για ακόμα μια φορά η Πέμιζου, η οποία ενσαρκώνει την Μπλάντ, την Μποά. Και πολλοί άλλοι, πραγματικά πολύ, είναι πάρα πολύ για να του πω... Είναι ένα πλούσιο cast, μπορώ να πω. Ε, Εισιτήριο. Το ποσό ανέρχεται στα 22 ευρώ για πλατεία, 15... για πλατεία και θεωρία, 15 ευρώ για εξώστη και φοιτητικό, ε, Δηλαδή, ε, να το πω λίγο πιο καλά, 22 στην πλατεία και 15 φοιτητικό, 15 στον εξώστη και 12 φοιτητικό, 74 ευρώ το οικογενειακό και 12 ευρώ κατά τις λαϊκές προβολές με γενική είσοδο ε, και 24 ευρώ στις λαϊκές προβολές στο οικογενειακό ειστήριο. Ποιε είναι οι λαϊκές ε, προβολές? Θα προσπαθήσω <χαι> να δω πώς το δείχνει αυτό εδώ. Οι νομίζω είναι κάποιες από όλε τι προβολές, π.χ. κάποια ώρα απόγευμα ή οτιδήποτε θεωρείται ah. λαϊκή προβολή και έχει άλλο σιτήριο γιατί δεν είναι ώρα αιχμής και είναι σαν, και σαν παροχή στον κόσμο Α, ah, κατάλαβες Πάει έτσι δηλαδή ε, Γενικά παίζεται ε, από τις 11 Νοεμβρίου έτσι, ως τις 11 Ιανουαρίου οπότε οι παραστάσεις που έμειναν δεν είναι και πάρα πολλέ. Ε, τετάρτη με Σάββατο στις 6 και 9, Πέμπτη με Παρασκευή ε, τη 9 και Κυριακή στις 7. Στο <Τα> θέατρο πάμε, για Μαχαιδεϊκ... Στο Θέατρο εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Κοίταξε, είπε ε, ε, σε συγκεκριμένη η συγκεκριμένη ηθοποιός που παίζει την Παναδογνίστηση, τη γιατί θεωρώ αρκετά καλή ηθοποιό. Είναι πάρα πολύ ωραία ηθοποιός και εμένα... Να πούμε και άλλε: ε, Μάρα Κουκουλά, Απόστολο Κρίτσα, Γιάννη Παλαμιώτη, Φώτη Ζήκος, Θάλια Καρλάτου, Ιωάννα Παγιατάκη, Γιώργος Ζώης, Βασίλης Μπισμπίκη, Γιάννη Χαρίση, Μιχάλης Σιριόπουλο, Χρυσα Ιωαννίδου και από εκεί και πέρα πλαισιώνει και άλλο καστ που παίζει πιο δεύτερου ρόλου. έχει και πάρα πολλού ε, σκηνοθέτε, σκηνογράφου, και κλπ. Αυτά. Α, ωραία. Είναι μία συλλοακριβή παραγωγή από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Κάτι δε φέωσα. Φέρε το επισέλη που έτσι παρακολουθήσει. Είναι η θεατρική πρόταση του Newsfilter για το συγκεκριμένο διβδόμαδο. <χ> <χ> για να πέσουμε σε πιο χαλάρα πράγματα, αν συμφωνείτε. Ναι, ναι. Ε, σε δύο όμως πράγματα. Πρόκειται για δύο likes, το ένα ε, συναντώνται δύο ιδιαίτερα ονόματα, οι φωνές του Μανώλη Ρασούλη και του Ορφέα Περίδη, ε, όπου εμφανίζονται στην πάρδια Αστερων. Ε, ορίστε! Λέω, πολύ καλός Ορφέας. Ναι, είναι πολύ ωραίο δίδυμο δηλαδή, γενικός και ο Ρασούλης είναι και επαρεξηγημένη η προσωπικότητα. Εγώ πιστεύω ότι έχει πολύ καλά κομμάτια. Να κάνει ερώτηση, είπε τις ΣΕΡΕΣ. Όχι, όχι, όχι δεν πάνε. το είπα στι ΣΕΡΕΣ. Ε, ε, λοιπόν, να πω και κάτι που δεν το, που δεν το είδα, τώρα το βλέπω. Μαζί του υπάρχει και μια γυναικεία παρουσία, η Μαρία Παπαλαιοντίου η οποία από ό,τι λέει εδώ είναι μια νεσπορτε... εμφανιζόμενη καλλιτέχνηδα Μάλλον, θα είναι κάτι ιδιαίτερο για να την επιλέξουν συγκεκριμένη. Λοιπόν, η βροδιά λαμβάνει χώρα στην Βάρδια Σερών, όπου από ό,τι λέει εδώ είναι στην Κάτω Τούμπα. Ναι, ναι, ναι, σωστά. Ωραία. Ε, δεν αναφέρεται ποσό. Και οι παραστάσεις ε, είναι στις 5 και 6 Ιανουαρίου, 10.30 το βράδυ. Δεν ξέρω αν έχει είσοδο ακριβώς. Ίσως να είναι κάτι πιο, ξέρεις, ναι. Ποτό, ας πούμε, και έτσι. Ναι, ίσως να έχει ελάχιστη χρέωση. Μπορεί, μπορεί. Mm. Μπορεί να είναι κάπως έτσι. Τα σωστά πιστεύω ότι ό,τι και να έχει δεν θα είναι πολύ ακριβό. Καλό κι αυτό, ωραία. Αε... Έντεχνη και μουσική. Και ναι, σωστά. σωστά. Εντάξει, ο περίτης είναι γνωστό. Ότι έχει πολύ μεγάλο κοινό που τον ακολουθεί. Οκ, okay, θα περάσουμε στο επόμενο. Τελειώνοντας λοιπόν με τις προτάσεις για, αυτή την... για αυτό το επεισόδιο, κλείνουμε με, τον... με το εμφάνις του κυρίου Ανεστόπουλου, όπου ο Γιώσος δεν γνωρίζουν είναι η φωνή του συγκροτήματος Διάφανα Κρίνα και εμφανίζεται για μία και μονοδική συναυλία. Στις 11 Ιανουαρίου και ώρα 9.30, στο Καφέ Έντεχνων, ε, που είναι λίγο ψηφαλό με την Πανεπιστήμια, στην Πλατεία ε, ε, Θα ερμηνεύσει ζωντανά τραγούδια με μία φωνή και κιθάρα δική του, ας πούμε, ουσιαστικά. Βαλάντες ε, και μελοποιημένα ποιοίματα των το Μιλτου Σαχτούρη, Κώστα Καριωτάκη, Μαρίας Πολυδούρη, Nick Cave, Tom Waits και άλλων εκλεκτών καλεσμένων σε μία βραδιά απόλυτης μουσικής κατάνοιξης. Αν θέλετε να, να κόψετε φλεύα, βάλω για φλεύβο, yeah. το βόβο. Είναι η τα ημερομηνία okay. ημερομηνία Η ημερομηνία είναι 11 Ιανουαρίου. 11 Ιανουαρίου. Είναι ενδιαφέροντα Αν είναι θέλετε άλλης. να κόψετε φλεύα, παιδιά, να πάτε. Έχει. Αλλά έτσι. Έτσι, είναι διάφορα διάφορα διάφορα διάφορα διάφορα διάφορα Καλή και διαχαρακτήρα, έτσι. <στανάς> Αν και ο συγκεκριμένος... Πιστεύω... Να, μιλήσω... ε, να πάρω λίγο το λόγο. Να πάρω το λόγο. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνη ε, ε, από τη στιγμή που παντρεύτηκε ή από τη στιγμή που έκανε παιδί, δεν θυμάμαι, και τα δύο μαζέινα έχει αλλάξει λίγο, είναι λίγο πιο χαρούμενος. Γέλασε <στανάς> <στανάς> <στανάς> <στανάς> το, το χιλάκι του, παιδί μου. Όλοι μεσικά είσαι. <στανάς> Λοιπόν, εντάξει, σταματά να μιλάω, δεν μιλάω άλλο. Καλά, τότε το ξα και πάμε όχι. Εγώ λέω να πάμε στο Ρασούλη, θα είναι πιο ωραία. Οκ. Okay. Το μπίλι, το Ρασούλη. <laughs> ναι. Αν και ο Ρασούλη το ναι. ε, τέλο και περίδι, συντάξει, δεν είναι τόσο πολύ φλεύα. Πάμε στην Τέτια ρε. Πάμε στην Μπέμιζούνη ή πώ λέγεται, πάω το μπερδεύω αυτό. <laughs> είναι και το που... ah. τόσο... Ε, ναι, μωρί, πόσο, νάχει, 25 λεπτά Λοιπόν, τάκριο φτάνει. Φτάνει, δεν μιλάω αν. Κάτι άλλο για έ Όχι, νομίζω αυτά ήτανε. Δεν ξέρω πώς θα βρήκατε μου για αυτή τη φορά. Ε, ενδιαφέρουσες με μου Δεν ξέρω ο Χίτσος, και εγώ τι έχει να πει. Δε, να μην πει γιατί όλο κακία είναι. Έτσι. Πάμε Για αγαπητές ακροάτροι στοιν Νιούσκας. Μία ακόμα εκπομπία, στο τέλος της. Ε, εγώ, από τη μεριά μου, από το σπίτι μου, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, ε, είμαστε χώρια, μας χώρισε η μοίρα με τα παιδιά. Ε, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Οπότε θα αποχωρήσω ειρηνικά και ελπίζω αυτό να κάνω και οι άλλοι. Να μην υπεπιέσω, δηλαδή να κάτσω κι άλλο γιατί δεν θέλω. Ε, Απόστολ, πιέσει. Ε, θα το πιέσω. Ωραία, πιέσαι. Του Μην Μη με πιέζεις. Δεν θέλω. Άσε με. Του την πιέση. Την αισθάνομαι την πιέση. Ωραία. Λοιπόν, εγώ από τη μεριά μου θέλω να πω ότι ε, αυτό το επεισόδιο είναι το πρώτο του έτους ουσιαστικά. Ελπίζω να είναι μια καλή αρχή για το έτους αυτό και να έχουμε με σε εκπομπές, με Καλή ενδιαφέροντα θέματα, λιγότερη κακία από το Χρήστο στα <laughs> επόμενα επεισόδια, γιατί αν το πράγμα δεν ξέρω τι θα κάνουμε και νομίζω θα πιέσεις, ότι θα σε πιέσω, θα σε πιέσω όπως η Ζήνα, Ο, ποιες Ζίνα; πίεζε και μετά πέθαιναν Απόσταλοι επίσης τι θα πούμε την άλλη φορά Next time in newscast. Α, πρέπει να βάλουμε ε? Lost Season 5! Ναι, να τα no, καταλάβετε, και... τη. τη επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το 5ο κύπλο του yeah. λόγου ο κύκλο του λογου ο ξεκιναει στις 21 του μηνός. Και, και, και... Λοιπόν, θα δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στις ε, χώρες που θα διαγωνιστούν στο φετινό διαγωνισμό της HeroVision, έτσι? Yay! Yeah. Σάκης Ρουβάς από την Ελλάδα, αφού βγεται η ταμπά για την Κύπρο και, και εγώ, για ποιες, χώρες, ποιες χώρες έχουν επιλέξει ήδη τον καλλιτέχνη που θα τους εκπροσωπήσει και ποια είναι ημερομηνία επιλογής των τραγουδιών ή και των καλλιτεχνών στις άλλες χώρες που ακόμα ξάχνονται. Λος και Eurovision στις 19 του μήνους. Από το Χρήστο και την Κάτω Τούμπα στο σπίτι του δηλαδή, γεια σας. Εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε ε, ε, ε, ε, ε. Μήπω πρέπει να ευχηθούμε κιόλα λίγο στο κρατέ γιατί δεν το κάναμε στην αρχή του επεισόδου. Δεν το κάναμε. Νομίζω πω όχι. Ο Άγγελο τι. Καλά, έτσι για ποιο κάνει, Γιατί. Ρίχνουμε την ευθύνη με τη μία. Λοιπόν, αρχιτούμε ένα-ένα. Ένα-ένα το αρχιτούμε. Κάτσε, αρχιεί πρώτα που θε να αποχωρήσει. Εγώ. Α το πάρουμε ω Ο Άγγελο πρώτα. Π... Π... Εγώ θέλω να ευχηθώ. Άρα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά τα κλασικά. Τώρα η γη και η ευτυχία είναι πολύ κοινό τίποτα. Εύχονται Λίγο Θα ευχηθώ χαρά και αγάπη γιατί πιστεύω ότι αυτά είναι σημαντικότερα. Και ό,τι καλύτερο σε όσου ακολούθησαν οι νιούκαστοι. Απόστολοι μπορεί να συνεχίσει. Στα σφαβητικά είπαμε. Εσεί είσαι μετά από το άγγελο. Χρήστο, εσύ είσαι. Εσύ είσαι μετά, ζήτα. Ήτα, τι είδε για όταν Με το όνο θα μπερδέψαμε τα βουτήματα. Λοιπόν, εγώ από τη μεριά μου θέλω να ευχηθώ και στου ακροατέ του Νιώστο και σε όλου μου να έχουμε κατά βάση υγεία, γιατί πιστεύω ότι χωρί αυτό τα άλλα δεν μπορούν να υπάρξουν. Και εσωτερική ηρεμία, γιατί επίση όταν κάποιο είναι ταραγμένο, δύσκολα πετυχαίνει πράγματα. Οπότε, αυτέ οι δύο είναι μου για το έτο 2009. Και, και, εγώ... και στον Χρήστο ναι. να είναι λίγο πιο εγκρατής. Ας ευχηθώ και εγώ λοιπόν στον εαυτό μου να είμαι λίγο πιο εγκρατής. Ε, επίση να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χαρά, δημιουργικότητα και σίγουρα εσωτερική και ψυχική υγεία. Από εκεί και πέρα ε, το εύχομαι επίση να έχει φιλοδοξίες και να, να, τις, να προσπαθεί να τις πετύχει. Ε, Χωρί φυσικά να στεναχωρεί άλλου και να κάνει κακέ πράξει, αν μπορώ να το πω έτσι, πάνω σε άλλου ανθρώπου. Αυτά. Επίση, ναι, ζητούμε ναι λιγότερε μολότοπε για το 2009. Εντάξει. Όχι, εγώ αυτό ναι. το εύχομαι. Εντάξει, επίση. Ω, oh, τι είπε το άτομο. Εντάξει, στο δικαίωμα του καθενό, αρχίσει ό,τι θέλει. Λοιπόν, από τον Άγγελο, τον χρήσο και τον Απόστολο. Μέχρι την επόμενη φορά. Yeah. Γεια. Σας. Yeah. Γεια σα. <laughs> Γεια. Yeah.